Κεφάλαιο Κάπα, σελίδα 563, στίχη 1 16 Ο Παύλος εις Τροάδα, ο εύτυχο σώζεται υπό του Παύλου, άφηξης αυτού εις μίλητον. Όταν δε κατέπαυσεν ο θόρυβος και απεκατεστάθη στην πόληνη ησυχία, Προσεκάλεσε ο Παύλος τους μαθητάς και αποχαιρετήσαν αυτού αυτούς για να υπάγει στην Μακεδονία. 2 αφού δε περιόδευσε τα μέρη εκείνα, τους Φιλίππους δηλαδή και την Θεσσαλονίκη και τη Βέριαν και αφού με δασκαλία και λόγους πολλούς προέτρεψε και ενίσχυσε τους εκεί μαθητάς ήλθαν στην Ελλάδα. Τρία. Και αφού έμεινε εκεί επί μήνα επειδή έγινε κατά αυτού επιβολή των Ιουδαίων οι οποίοι σχεδίασαν να τον φωνεύσουν όταν έμελε διαπλείου να ταξιδεύσει στην Συρίαν Απεφασίστη να επιστρέψεις την Μακεδονίαν διαξηράς και δια Μακεδονία Μακεδονίας να μεταβεί 4. Συνόδευον δε αυτών από τη Μακεδονίαν μέχρι της Ασίας ο Σόπατρο από την Βέριαν, από τους Θεσσαλονικείς δε ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος και μαζί με αυτούς ο Γάιος που είτο εκδέρβης και ο Τιμόθεος εξ Ασίας δε ο και ο τρόφιμο. 5. Αυτοί οι επτά ήλθαν διαθαλάσσεις πρωτύτερα και μας επερίμεναν στην Τροάδα. 6. Εμείς δε απεπλέψαμεν από τους Φιλίππους και την Νεάπολην μετά τα σημέρα των Αζίμων και να αυτούς στην Τροάδα μετά πέντε ημέρας. Εμείναμεν δε εκεί επτά ημέρας. 7. Κατά δε την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, την Κυριακή δηλαδή... Ότι είχαν συναχθεί οι μαθητέ περί το εσπέρα για να κόψουν και επικοινωνήσουν τον άρτον τη Τεία Ευχαριστίας ο Παύλο συνδιελέγεται και δίδασκε εν αυτούς έτοιμο να χωρίσει την επομένη και παρέτεινε των λόγων μέχρι του Μεσονυκτίου 8. Ήσαν δε αρκετέ λαμπάδε αναμένε στο επάνω πάτωμα τη οικεία, ει το οποίο νίμεθα συνηγμένη 9. Ενώ δε κάθεται το του παραθύρου κάποιο νέο, ονομαζόμενο Έφτυχο, Έφερε το διαρκώ στο σώμα του προ τα κάτω, Διότι ενίσταζε πολύ και τον κατελάμβανε βαθύ ύπνο. Επειδή δε ο Παύλο ομίλησε επιμακρών, Καταβληθή και παραλύστα ο νέο ούτω από τον ύπνο, Έπεσαν από το τρίτο πάτωμα κάτω και τον εσήκωσαν νεκρό 10. Αλλά ο Παύλο κάτω και έπεσε επάνω του, Και αφού τον επήρανε στα σαγκάλα, του είπε: Μην ανησυχείτε και μην κλαίνετε, Διότι η ψυχή του επανήλθε και είναι μέσα του. Ένδεκα, αφού δε ανέβη και έκοψε τον άρτον της ευχαριστίας και έφαγε και ομίλησαν ακόμη επαρκετών μέχρι της αυγής, έτσι χωρίς διόλου να αναπαυθεί και εν συνεχεία με τον ονολύχτιον εκείνων κόπων, ανεχόρησε. Δώδεκα, έφεραν δέις στο υπερών των νέων ζωντανών και παρηγορήθησαν όλοι μεγάλος. 13. Εμεί δε προτού να χωρίσει ο Παύλο, ήλθαμεν στο πλοίο και απεπλέψαμεν για την Άσον, όπου επρόκειτο να συναντηθούμε με τον Παύλο και από να τον πάρουμε μαζί μα στον πλοίο. Και φύγαμεν εμεί πρωτήτερα, διότι έτσι είχε κανονίσει ο Παύλο, επειδή το αποτροάδα η Άσον ταξίδιον επρόκειτο να το κάνει αυτό ω 14. Όταν δε μα συνείδησε στην Άσον, τον επήραμεν πάλιν στο το πλοίο και ήλθαμεν ει Μυτιλίνη. 15. Και από εκεί απεπλέψαμε την επόμενη ημέρα και φτάσαμε απέναντι της Χίου. Την άλλη μεραν ημέρα επλησιάσαμεν εις Σάμων και αφού μείναμε τη νύχτα στο το ακροατήριον Τρογίλιον, την επόμενη ημέρα ήλθομεν εις Μίλητον. Δεκαέξι. Επλέψαμεν δε τη Μίλητον διότι απεφάσισε ο Παύλος να παρακάμψει δια του πλοίου την Έφεσον και να μην αποβιβαστεί σε αυτήν διότι να μην του συμβεί να αργοπορήσει εν δεν ήθελε δεν αργοπορήσει, διότι έσπευδε εάν καθίστατο του δυνατόν αυτον την ημέρα της πεντηκοστής να έλθει η ιεροσόλυμα.